Κοάνι Μόνο επιτυχίε. Κομμάτια ραδιοφωνικά Με την Ιωάννα Κρυσάκη Μια εκπομπή λόγου και μουσικής Κάθε Παρασκευή 6 με 8 το βράδυ Και Κυριακή 10 με 12 Στη Χωάνη του Θερμαϊκού. Καλησπέρα σα, κυρίε και κύριοι, αγαπημένοι μου ακροατές και ακροάτρε τη Χωάνη του Θερμαϊκού. Άλλη με εκπομπή, κομμάτια ραδιοφωνικά με τη Νιώνα Κατσάκη κοντά σα. Τι μου κάνετε, πώς είστε, βγήκα λίγο αργότερα, 7 η ώρα, μέχρι και τις 8, για μία ολόκληρη ώρα θα σας κρατήσω συντροφιά. Έλατε μαζί μου, έχουμε επιτυχίες μεγάλες από ξένη μουσική, rock, metal rock, heavy metal, γιατί όχι. Πάμε, πάμε, θα δούμε, σχεδιάζουμε. Λοιπόν, να καλείσεις να περίσσο και να καλωσορίσω... Όλου σα στη του Θερμαϊκού. συνδέεστε ω γνωστών πλέον από το 3W τελεία. Χωάνει τελεία ήου, όπω ακούτε. Από την ιστοσελίδα μα την επίσημη του σταθμού, χωάνη του Θερμαϊκού. Η αλλιώ πιο έτσι, επίσημα HTPS ανακατο τελεία W. Busc τελεία ήου. Μέσω YouTube, μέσω Viber, WhatsApp, κτλ. Να μην τα ξαναλέμε. Όποιο θέλει μπορεί να στείλει την καλησπέρα του στο Messenger. Ήδη έχουν ξεκινήσει οι καλησπέρε. Ιωάννη, ακούμε την εκπομπή σου. Είμαστε συνδεδεμένοι. Όποιο θέλει στο chat του σταθμού Χωάννη του Θερμαϊκού. Βέβαια, έχουμε και chat, δωμάτιο επικοινωνία, είναι μια καλησπέρα. Βέβαια, εγώ θα σα απευθύνω περισσότερο τι καλησπέρε μου Δία αέρο. Ψηρό και θαλάσσις, όπως λέω, χαριτολογώντα. Λοιπόν, να καλιστερίσω και πάλι την Ελένη Αλούκου Κανέλου, το λέω ολόκληρο, έτσι όπως ήθιστε στου Ευγενεί, ξέρετε τα παλαιά χρόνια, τη φίλη μου πολλών χρόνων, επί πολλών ετών φίλη, Ελένη Αλούκου Κανέλου, που εργάζεται στο Αγλαία Κυριακού, το πέδον, το νοσοκομείο, και του τη, συναδέλφισέ τη, όλου. Εκεί που εργάζονται, προσπαθούν, κάνουν ένα θεάριστο έργο. Λοιπόν, για να πούμε και τα ονόματά τους. Εκτός από την Ελένη Αλούκου, έχουμε την κυρία Δήμητρα Μαρκοπούλου και Λαμπρουσί Γιώτα. Συναδέλφισε έτσι, την αγάπη μου, από τη Χωάνη του Θερμαϊκού, από όλους εμάς εδώ, τους παραγωγούς. Και εμένα προσωπικά την Ιωάννα Χρυσάκη. Να σας αφιερώσω λοιπόν ένα τραγούδι. Την καλησπέρα μου και στον συμπαραγωγό μου και φίλο, Αντώνη Δουβίκα, την Πέννη Πατέλη, τη Ζωή Βουζίκα, τον Βαγγέλη μας, τον Βαλάση, την Πηγή, όπως λέμε, εδώ, την κεφαλή του στάθμου μας, τον ιδιοκτήτη και συμπαραγωγό και εξαιρετικό καλλιτέχνη, κατά αλλά όχι μόνο κατά την ταπεινή μου γνώμη, κατά τη γνώμη άλλων. Ε, Βαγγέλη, όντα και παλαιότερο, σα γνωρίζουν περισσότεροι, εννοείται Λοιπόν, ας ακούσουμε, ας ακούσουμε Θέλω να ακούσω Guns N' Roses Χτυπήστε για μένα την πόρτα του παραδείσου γιατί δεν βλέπω να μπαίνω εύκολα Knock, knock, knocking on heaven's door Αφιερωμένο, εκεί στην παρέα του Πέδωνα Κυριακού και σε όλους Νιξερα, πόσα μου έμαθε η ζωή Περνά τόσο γοργά Χωρίς τα αγαπημένο χάδι Χωρίς πολύ γλυκό Σαν το σιρόπι Σιρόπι δηλητήριο Αψέντη Σαν το θερνό αντίο Ποτέ να μην το πεις Θα πιάσει κρύο Θα πιάσει κρύο Και δίπλα μου θα αρθείς. Τι Ιωάννας χρυσάκι, σήμερα έτσι το σκέφτηκα αφού άκουσα ένα αγαπημένο τραγούδι από τον Νικόλα Άσημο. Ουλαλούμ, τι να πούμε, σε στίχους του Γιάννη Καρύμπα, Γιάννης Καδαρέση, Νικόλα Άσημου, η σύνθεση, το τραγούδι, ένα καταπληκτικό τραγούδι. Οι στίχοι του έχουν ως εξής. Τόσο πολύ σ' αγάπησα κερά που άκουγα διπλά τα βήματά μου. Πάταγα εγώ στραβός με νερά και σήκοντά μου. Την λέγανε βρέα αδερφέ σιωπία. Τα ρούχα της μυρίζαν λες βροχή και φεγγάρι. Τα βλέφαρά τη με τα ξωτά. Ήταν σαν η ψυχή των νερών της λίμνης. Πέθανε, λέει, πριν να με γνωρίσει. Πώς την λέγαν, μη δεν ξέρω. Το ξέχασα. Ξεχνώ, ως και τον ματιών τη το χρώμα. Τώρα, αν την ξαναέβλεπα, ουλαλούμ, θα τη φώναζα. «Πάμε στο επόμενο κομμάτι» «Τζιμόρισανε the Ντόρς» Απίστευτο συγκρότημα, εμβληματικά τραγούδια, μεγάλο ποιητής ο Τζιμ Μόρισον. Mm -hmm. The Ghost Song, αφιερωμένος σαν ανθρώπους φαντάσματα που έρχονται και φεύγουν από τη ζωή μας, εξαφανίζονται μάλλον, σαν τα φαντάσματα επανέρχονται. Ρε παιδιά τι γίνεται, υπάρχει ένας όρος, ψυχολογικός, ψυχιατρικός, θα σας γελάσω, το Ghosting. Είναι τις μόδας, ξέρετε. Εμείς παλαιότερα, η παλιά, οι, παλιοί, οι παλιοί, παλαιότεροι από μας, προγονή μας, έλεγαν ε, «Μείνοντατε τον Παναή, ο Παναής που Τα Μέγαρα, έγινε Παναής, δεν θυμάμαι». Διορθώστε με, στείλτε μου κάτι, έτσι, σχετικά με αυτό το θέμα του ghosting. Αν σας έχει συμβεί ποτέ αυτό, γιατί μου κάνει εντύπωση. Ε, υπάρχει ένας άλλος όρος, παρακολουθώ έτσι, διαβάζω διάφορα άρθρα, ξεχνάω το facebook ανοιχτό, Μπαίνω σε άλλε σελίδε, στο Ιντερνετ, διαβάζω, ενημερώνομαι. Παλιά διάβαζα γυκλοπαίδειε, μου άρεσε πάρα πολύ η ψυχολογία και η ψυχιατρική. Παρακολουθούσα για αγοραφοβία, για διάφορα. Τα ήξερα από το Δηματικό. Πράγματα δηλαδή σοβαρά για ασθένειε, μεγάλες ψυχασθένειε και νεότερε, νευρώσει εποχή κτλ. Έτσι κι αλλιώ όλοι πάσχουμε από νευρώσεις. Και ποιο Αθηναίος κάτοικο ή Θεσσαλονικιώ δεν πάσχει από νεύρωση. Όταν οι δρόμοι είναι γεμάτοι αυτοκίνητα, όταν η ζωή έχει γίνει πια αποπνικτική, όταν όλοι οι περισσότεροι νεοέλληνες έχουν ροποτοποιηθεί όπως λέμε. Πώς, πώς, τι γίνεται. Αποφεκτικοί λέει χαρακτήρες, αναβάλουν, αναβλητικοί, από φόβο. Άνθρωποι φοβισμένοι, άνθρωποι που φοβούνται τον εαυτό τους, φοβούνται το αύριο, φοβούνται να αγωνιστούν, φοβούνται να παλέψουν. Τι να πω. Δηλαδή, αυτή η εποχή γαλουχή ανατρέφει, παιδεύει, α πούμε, που δεν παιδεύει. Κατά δεν υπάρχει πλέον παιδεία. Μόνο όταν κάποιος από μόνος του θέλει να ψαχτεί, να διαβάσει και να μάθει ε, πραγματικά και να περάσει από φίλτρο όλα αυτά που μας πασάρουν, ακόμα και μέσα από την επίσημη παιδεία. Λοιπόν, με σας κουράζω. Πάμε, πάμε στον Τζι Μόρισον που τα έλεγε όλα ωραία. Τα έβλεπε στον ύπνο του. Στο ξύπνιο του, σαν όραμα ή το ποιήτης έγραφε The Ghost Song, αφιερωμένο Και yeah, να μην πάρουμε άνθρωποι φαντάσματα Να εκλείψουμε τα φαντάσματα γιατί τα φαντάσματα τα έχουμε μέσα μας, όλοι μας oh. Έχουμε και το καλό Shake loose, <laughs> smear hair, my pretty child, my sweet one. Choose the day and choose the sign of your day, the day's divinity. First thing you see, a vast, radiant beach and a cool, jeweled moon. Couples naked race down by its quiet side. We laugh like soft, mad children smug in the woolly cotton brains of infancy. The music and voices are all around us. they croon, the ancient ones, the time has come again. Choose now, they croon, beneath the moon, beside an ancient lake. Enter again the sweet forest, enter the hot dream, come with us. Everything is broken up and dancing. Scattered on dawn's highway bleeding Ghosts crowd the old child's fragile eggshell We have assembled inside this ancient and insane theater To propagate our lust for life and flee the swarm of wisdom in the streets The barns are stormed, the windows kept Only one of all the rest to dance and save us with the divine mockery of words, music and flame's temperament. Oh, great creator of being, grant us one more hour to perform our. The Where are the feasts we were promised? In a house, you are he? Πάει παραπάνω, δεν πειράζει, σα ηρέμησε, σα ηρεμήνε αυτό το απόγευμα Παρασκευή, μετά τι 7 το βρεδάκι. Εδώ, με την Ιωάννα Βησάκη, σα έκανα κερίμα. Τι άλλο, το γράφουμε, τι κάνουμε τόσο καιρό, Η ώρα, 7 και 19 πρώτα λεπτά, να καληστερήσω την αγαπημένη μου φίλη Βάσο, τη Βασούλα, μήνα, να αφιερώσω και στον αγαμένο να τον Αγαμέμινονά, τον άντρα της, το Μέμο, ο οποίος είναι, you, είναι ηθοποιός. Lord, Δεν ξέρω να με επιτρέψεις να το πω. Είναι ηθοποιός, Lord. η δάσκη και the Έχει υπέροχη blind, οικογένεια. Η Αυτή με ενωμένα αγαπημένη μου Βάσο, Βάσο Μίνα She's got Betty Davis eyes With Kim Kardashian τα ώμα τα στα Στα όμορφα μάτια που Her hands are never cold She's got Betty, Davis eyes. She's got Betty Davis eyes. She'll turn the music on you You won't have to think twice She's pure as New York snow. She got Betty Davis besides. And she tease you. She'll unease you. Προσδεθείτε, είχαμε με μια γνώμη Ο John Brickshard και η Crimson Fire Bad girl, μου το αφιερώνω! Ε, ναι, θα ήθελα και να το αφιερώσω Ε, λοιπόν, θα άλλη Ναι, νοδωρία, έννοια σιγακή και καλή. Ξέρετε την παραγωγή του Φαρισαού και τον Τιρόνι, ναι. που δεν είμαι εγώ έτσι κακό όπω ο Θεόνη, έλεγε στον ιερέα Φαρισαού. Ποιο είναι ο καλό και ποιο είναι ο κακό. Λοιπόν, τέλο πάντων. Fear of the Dark, αφιερωμένο τον φίλο μου Αντώνιου του Βίκα, συμπαραγωγό που έρχεται. Προσεχώ, η εκπομπή του ο ήχο οθόνη. I sometimes feel a little strange, a little anxious when it's dark. Fear of the dark. Fear of the dark. I have a constant fear that something's always near. Fear of the dark. Fear of the dark. The phobia that someone's always there Τους ξεχέλασες της Ιωάννας της σε φυλακισμένος. Δήθεν απεξάρνεις από τα αργοτικά ναρκωτικά. Πνίγεσαι. Θέλεις να σπάσεις τα δεσμά που σφίγγουν τις αλυκίδες της ψυχής σου. Στα μπερδεμένα μονοπάτια του πιεσμένου σου μυαλού. Σχεδιάζεις. Την απόδρασή σου, σπαράζεις, ακούγοντας τη φωνή μέσα σου, να κραυγάς γελώντας χερέκακα, βρίζεις, χτυπάς, τίνεις αυτούς που ευθύνονται για τη δική σου πτώση. Ιρεμείς, κοιτάζεις ύπουλα, δίθεν επανάπαυση. Ορμάς, καίγεσαι, σπάς και πάλι, ενοχές. Οι ερηνίες σε στυχιώνουν. Είναι σε καταστολή, λέει η φωνή. Υποτάσσεσαι. Λουζουμένος με το φως του ήλιου, τα κατάφερες πάλι. Για άλλη μια φορά, τους ξεγέλασες. Έχει πάρει βραβείο πρωτοτυπίας, ήταν να μ' η οι επιτροποί της Αμφικτιονίας του Απόδειμου Ελληνισμού σε ευχαριστώ πολύ και ιδιαίτερα τον πρόεδρο της Δημήτρη Μπουκόνη. Ε, είχα πάρει μέρος σε ένα διαγωνισμό διεθνές. Το θέμα ήταν τελικά όχι ελεύθερο από ό,τι με είχαν ενημερώσει. Εγώ είχα γράψει ένα πήμα για τα ναρκωτικά. Το θέμα ήταν τα ναρκωτικά και πού καταλήγουν αυτά τα παιδιά που ξεπουλάν τα όνειρά τους. Αφιερωμένο λοιπόν σε αυτά τα παιδιά που ξεπουλάνε τα όνειρά του, αν και τους τα έχουν ήδη ξεπουλήσει κάποιοι άλλοι πιο πριν. Όμως, η νεότητα σφίζει από ζωή, το αίμα βράζει. Όχι, είναι άδικο και αμαρτία να ξοδεύουμε τη ζωή η οποία είναι δώρο. Να αγωνιστούμε, γι' αυτό ήρθαμε εδώ. Ήρθαμε, είναι μια αρένα. Τα ναρκωτικά είναι μια παραμύθα, μια ψευδαίσθηση. Μακριά λοιπόν, γιατί καταλήγουν... Σε άσχημους οδούς, άσχημες οδούς, σε άσχημους δρόμους, χωρίς γυρισμό, συχνά. Λοιπόν, και πήρε ένα βραβείο πρωτοτυπίας, γιατί λέει, ήταν άδικο, δεν μας πήγε η καρδιά να απορρίψουμε αυτή τη γραφή. Περισσότερο από το θέμα λοιπόν, της γραφής, αν, άξιζε ή όχι, αν ήταν πρωτότυπο ή όχι αυτό το πείμα, θεωρώ πως είχε ψυχή. Να γραμμένο με ψυχή, με αίμα ψυχής. Μπορεί όχι από προσωπική μου βιωματική εμπειρία τέλος πάντων, όχι από βίωμα, αλλά βλέποντας τόσα παιδιά, έχοντας δει οι να ξεκληρίζονται σε γειτονιές ολόκληρες, όχι απλά από τότε είπα ότι το σκοτάδι, ο φόβος του σκοταδιού που πίστευα ότι ήταν το χειρότερο ούσα παιδί, «Fear of the dark» ήταν το τραγούδι που ακούσαμε πριν τον Iron Maiden. Ο φόβος του αύριο, της αρρώστιας, των ναρκωτικών, του μέλλοντος αυτός είναι που με καταβάλει από τότε. Και από πριν, πριν γράψω το ποίημα δηλαδή, από τότε που αντίκρισα να ξεκληρίζονται οικογένειε. οικογένειες. Λοιπόν... Πραγματικά θα ήθελα να λήξει όλο αυτό. Κάποια στιγμή να ανοίξουμε τα μάτια και να δούνε και αυτοί που κυβερνούν, οι ίδιοι ηγέτε, ότι κάποια στιγμή και τα ίδια τα δικά του τα παιδιά θα καταλήξουν να συνεχίσουν. Αλλά το χρήμα είναι γλυκό, βλέπετε. Παγκόσμια, μιλάμε για ειρήνη και ειρήνη δεν βλέπουμε. Φυσικά δεν είναι στο δικό μα σπίτι, είναι στο άλλο, είναι στο γείτονα. Ο άλλο λαό υποφέρει. Εμεί τα βλέπουμε στις ειδήσει, τα ακούμε, τα προσπερνάμε μέχρι να χτυπήσει ακρίβεια η φτώχη και το δικό μας το λαό, τα παρεπόμενα και όλες οι συνέπειες. Μην σας μαβρίζω λοιπόν την ψυχή, τα γνωρίζετε. Εύχομαι να αλλάξει κάτι, πραγματικά, να γίνει μια πνευματική επανάσταση μέσα από τους στίχους, τη μουσική, μέσα από την πίση, μέσα από τη λογοτεχνία. Μην την, πώς να το πω, περιφρονούμε, ίσως είναι βαριά η λέξη, τη λογοτεχνία. Μέσα από εκεί θα σωθούμε. Θα προτιμούσα. Σκεφτόμουν το πρωί κάνοντα τον καφέ μου, κάντε ένα καθεδάκι, πιείτε ένα ποτάκι, βάλτε ένα χειμώνα, ένα ψυκτικό. Είμαστε εκπομπή λόγου και μουσικής. Σχολιάζουμε και τα κείμενα και το ποίημα και το τραγούδι και το στίχο. διότι έχουμε πει ότι η ροκ μουσική, η metal rock είναι επαναστατική φύσεως μουσική. Δεν είναι σατανιστική. Μπορεί κάποια τραγούδια να είναι ίσως κάποια συγκροτήματα, είτε για το marketing, είτε γιατί πιστεύουν, δεν ξέρω που πιστεύουνε. Σε σκοτεινά όντα δεν ξέρω τι κάνουν ε. Ε, Προσωπικά δεν το κάνω ε, Είναι η μουσική τους ε, μια γροθιά Στο κατεστημένο Γι' αυτό και μου αρέσει Μου αρέσει να ακούω δυνατή μουσική Έτσι, ας πάμε παρακάτω λοιπόν Ας προσέξουμε τα παιδιά μας Ας προσέξουμε τι λέμε στα παιδιά μας Ας τα δώσουμε Την παιδεία που χρειάζεται Την ανατροφή Σκεφτόμουν το σχολείο έτσι όπως έχει γίνει Αυτό το σύστημα ε, πλάθη τα στρατιωτάκια, ανταγωνίζονται να φάνουν στον άλλον, βλέπετε τι γίνεται γύρω μας, ειδήσεις, τα ακούτε κάθε μέρα. Τι ωραίο σκεφτόμουν να προωθούσαν τις τέχνες και τα γράμματα. Προσέξτε, να μάθουν τα παιδιά μουσική, ένα μουσικό όργανο που εξάπτει το μυαλό, τη φαντασία. Οικαστικά, ε, την οικαστική τέχνη που θέλουν να την πετάξουν. Ήδη τον έχουν πετάξει. Το θέατρο, θεατρολογία. Ε, τι άλλο να σας πω που υποκριτική. Δηλαδή τι να πω. Έχουμε τεράστια κληρονομιά. Οι πρώτοι ποιητές, ο Όμηρος, η τραγωδή μας, οι αρχαίοι, τραγικοί ποιητές. Ο Σοφοκλής, Ευριπίδης Αριστοφάνης, ο σατυρικός μας ποιητής. Εκεί βασίζεται η πολιτιστική μας κληρονομιά. Το πνεύμα της Ελλάδος, το προαιώνιο και αιώνιο και αέναο. Και δεν κάνουν τίποτα γι αυτό. Να βάζουνε, να μάθουν κάποια πράγματα ως παπαγαλάκια, να πάνε να δώσουνε, να αγχώνονται, να ανταγωνίζονται με βαθμούς. Αντί να πούνε, σας διδάσκουμε τώρα εδώ θεωρία, πάμε έξω σε ένα μουσείο στην πράξη να τα δείτε, πάμε στο δάσος να τα δείτε πρακτικά, να κάνετε ασκήσεις. Σας λέμε τη θεωρία εδώ στο σχολείο, πάρτε βιβλία, διαβάστε λογοτεχνία να σωθείτε, βιβλία. Όχι μέσα από το Ιντερνετ. Εντάξει, υπάρχουν και ηλεκτρονικά βιβλία. Όπω το δεύτερο μου βιβλίο είναι σε ηλεκτρονική μορφή. Όχι το δικό μου. Προγενέστερον. Ε, μεγάλα μυαλά έχουν περάσει. Ναι, και ο Όσκαρ Βάιλτ. Ναι, και εκείνο. Και εκείνο. Φρομερό συγγραφέα. Ο Μάρκ Τουέιν. Έρνετ Χέμινγκουέι. Ρόμπερτ Λούι Στίβενσον. Τον Ισοτό Θησαυρών. Με του πειρατέ. Μου έχει μείνει ακόμα. Ε, Ματέο Ιουσαφάτ. Μπορείτε να διαβάσετε και εσεί γονεί. Να ενημερωθείτε σχετικά με τι ηλικίε και την ανάπτυξη των παιδιών. Πώς πρέπει να φερόμαστε, Όχι ότι δεν κάνουμε λάθη. Καθημερινά θα κάνουμε λάθη. Να συμβουλεύουμε, έστω και ένα τέταρτο την ημέρα, φτάνει 20 λεπτά ποιοτικό χρόνο με το παιδί μας. Εγώ καλά, το έχω ζαλίσει, το λέω. Λέμε, με μέτρο. Πραγματικά να ασχοληθούμε λίγο με το θέμα παιδί, με το θέμα διαπαιδαγώγηση. Ε, η λογοτεχνία θα έπρεπε να το άλφα και το ωμέγα. Να λέει π.χ. ο καθηγητής, της γλώσσας, έτσι, της λογοτεχνίας, έκθεση, τι μαθαίνουμε. Στο σπίτι σας βάζουμε ως εργασία, γράφτε με ένα πείμα, λέμε τώρα για την παγκοσμιοποίηση, για την ειρήνη, για την αγάπη, για τον έρωτα, πώς το βλέπετε τον έρωτα, υπάρχει έρωτας πλέον. Τι λέτε, τα νέα παιδιά ερωτεύονται, μπορούν να ερωτευτούν, οι νέοι άνθρωποι, οι ενήλικες νέοι άνθρωποι, πάνω από 18. Γιατί οι είναι ερωτευμένοι με τον έρωτα. Μετά τα 20 22 διερωτεύονται οι άνθρωποι. Ή ερωτεύονται μια οθόνη ή μια εικόνα. Τι ερωτεύονται οι άνθρωποι σήμερα. Την έγκλη, την... το εξωτερικό. Λοιπόν θα τα πούμε αυτά. Όλα αυτά θα τα πούμε. Το φαίνεστε σε μια άλλη εκπομπή. Θα δούμε. Ετοιμάζω κάτι. Λοιπόν, πραγματικά σας κούρασα το ξέρω. Αλλά θα προτιμούσα να ήταν το σχόλιο έτσι. Γράψτε ένα κείμενο τη σας σα για ένα θέμα που ταλανίζει τη σημερινή κοινωνία. Η μοναξιά, π.χ. Γράψτε με ένα πείμα και όχι όλα αυτά τα κατεβατάκια που είναι αναγκασμένα να μάθουν. Να μάθουν και την αρχαία ελληνική, φυσικά, τη μητρική μα γλώσσα. Όχι όμως υποτύπου Παπαγαλία. Υποτύπου εξερεύνηση θα ήθελε να είναι ένα σύγχρονο σχολείο που να έχει όλα τα εφόδια. Τέλο πάντων, και καθηγητέ φυσικά. Επανδρωμένου με όρεξη να διδάξουν γιατί και αυτό είναι ένα θέμα. Αυτά. Τι άλλο να σα βάλω, τι θέλετε. Nightwish. σας κάνω λοιπόν μια βραδινή ευχή. Ας πάμε. The Phantom of the Opera. Όπερα. Τι ωραίο πράγμα η όπερα. Τι ωραίο πράγμα να πηγαίνουν τα παιδιά στο θέατρο, να πηγαίνουν σε μια συναυλία. Τι ωραίο πράγμα. Καλή συνέχεια, καλή δύναμη όσου εργάζονται, Αντώνη, Ελένη, Αλούκου, Κανέλου και οι συναδέλφισές σου, καλή δύναμη σε όλους. Δεν είμαι σίγουρη ότι είμαι σίγουρη ότι είμαι σίγουρη ότι είμαι σίγουρη ότι ma è grigora, molto successo ho versato in famiglia con figura ma con Marcia, che addio non è venuto in fondo e ha letto, con Marcia Πάρα πολύ να ακρόαση, και τα καλά σας λόγια. Φτάνει στο τέλο αυτή η ώρα. Τα κομμάτια, με κομμάτια παράδειο του Νίκου. Εννοείται, εννοείται Κυριακή. 10 με τόπινα του βραβά, δύο ωραίκα Πάλι από τη Φωάνη του Φιρμαϊκού. Θα ακολουθήσει λίγο αργότερα σε αυτό ακριβώς το ραδιοφωνικό θέατρο με τη Γεωργία Αγγελίκ. You may have an answer, and I scrolled him up to the forest. good enough. Am I enough? If I'm not. I Αγάπη μου σε όλου, ευχαριστώ και πάλι για την ακρόση. Καλή συνέχεια κοντά στα βατοκύτταρα ακόμα. Ακούτε, Χωάνι, του θεμαϊκό. Απολύθουν και άλλε εκπομπέ. Φιλάκια βουλά. Κοντινά να αγαπάτε τον εαυτό σα. Πάντα. 24 ώρε το 24ωρο, οι πιο καυτέ ξένες επιτυχίε. Οι πιο καυτέ ξένες επιτυχίε. Χωάνι, Θεσσαλονίκη. Τα καλύτερα παίζουν εδώ. Παίζουν εδώ.